Λοιπόν, εγώ προτείνω να έρθουν οι γυναίκε οι μακδόσει, από το πάνω από τη χαρική να διοχίσουν αυτό το κράτο. Γιατί έχουμε κάτι μεράτηδε. Τι να σου πω, ρε, παιδί μου, τι να σου δω, έχω σκάσει τα γέλουμε την πρόταση πέρα. Πώ γυρδηία, σαν τζι το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα στα βουνδάκι. Κάποιοι σκάπουν κάπου. Ναι, δεν έχουμε στα βρουδάκια. Για... Δεν είναι λογικό, συγνώμη παιδί. Πάσαμε μια βάφτηση. Κάτι. Τι θα βάλει το παιδί. Έλατε, α έχουν οι γυναίκε εδώ. Θα βάλει το μορό φόμπι ζου. Έχει ακούσει μορνό Είμα... με φόμπι Είμα... ζου. Δεν είναι χώρα. Είναι δυνατόν. Εκεί ο άνθρωπο τι πρόβλημα έχει, δεν θα έχουμε σταυρδάκι, είναι. το σταυρδάκι στο παιδί βρίσκεται διαμαγεία, έτσι. Ο γονιό που δεν θα έχει να το πάρει, δεν το λέει κανεί. Αυτό θα κοιτάξουμε, το το, γονιό δεν... το παιδί που δεν θα έχει να το βάλει, πώ θα το βάζει εκείνο το παιδί. Ο Χριστό θέλει τα σταυρδάκια. Μα τι πει να είναι αυτή. Μετά το τίμιο ξύλο είναι και ο τίμιο χρυσό. Έλατε. Άμα αρέσει, τίμιο χρυσό. Καλύτερα να λεγόταν έτσι η εταιρεία πάνω του Μπόμπολα και τον Καναδών. Τίμιο χρυσό, έτσι. Έλα, αποστολή. Έλα, φίλε. Τι κάνει, Καλά ρε κουμάση. Εγώ ήμουν θυμάσαι που πήρα από χθε. Εγώ πού να σε θυμάμαι. Εγώ 17χρονο. Ο, ο ανήλικο. Ναι. Άπα θα μα πάνε μέσα. Τι θε ρε διάολε, τι θε. Ήθελα να σε πάρω πάλι τηλέφωνο. Καλά έκανε κόλακα. Δεν θα αφήνω, Σταμάτα εσύ. κόλακα. Τι θε, πειρασμέ. Δεν σα αφήνω εσύ και άθανε να παίρνει τύχη καθημερινά. Άτι ωραία, 17χρονο θα μου πει σχολείο, έχει τι άλλο να κάνει. Δεν είχα σχολείο σήμερα. Ναι. Είχαμε εκδρομή. Πού πήγατε. Ε? Τι εγώ, αμώρ, εδώ πέρα στο μενίδι μα άφησαν. Τι η εκδρομή είναι αυτή, Να δείτε που μένουν οι γύφτη, Σα άφησε το <συ> μενίδι, ξεχυθείτε, Να δείτε πώ θα μένετε από εδώ και πέρα στη <συσίλυνα> <Ε, Ε>, Είναι <συσίλυνα> αυτό η εκδρομή, το λε. Ε τι να σου πω, Καλά, περάσατε τουλάχιστον. Παίξατε με τα μικρά γυφτάκια. Ε, ναι, ρε, παίξατε. Καλά κάνατε. Με τα γυφτάκια δεν θα παίξουμε. Τα χτυπήσατε, τι τα κάνατε. Έχετε συμμαχτέ και σαυγίτε να πάρουν κανένα χέρι του για σουβενίρ. Όχι, όχι, εντάξει. Κακώ να αποκτήσετε. Ανοιχτείτε λίγο. Τι είπε το Ροθίμιο ότι αρρώστησε ο γλαζό. Λέει διάφορα. Α, ναι, αρρώστησε, ναι. Συγγνώμη, η τελευταία σου επίσκεψη θυμάσαι που ήταν. Πού? Στο βιβλίο του Μητσοτάκη. Α, μαν. Επόμενο ήταν, ελε, αι. Είχε σηκωθεί τρίστα τώρα. Τι θα πάθει ο άνθρωπο. Ναι, ο Απόστολο. Σε μου α. Ο ίδιο. Καλαινέ. Ναι, θα σου πούρε κάτι τέτοια για την αγγελία με τον κότερο. Ποιο κότερο, αγαπητέ. Το κότερο. Δεν έχω κότερο. Δεν πάμε βόλτα, ξέχνα ξέχνατο. Δεν έχει κότερο και το σαν ζήκερ που είδα στην αγγελία. Σε κορόιδεψα, απλά ήθελα επικοινωνία ήθελα να μιλήσω με κάποιον να με πάρει να μου πει ότι έχω κότερο να παραμυθιαστώ, μου αρέσει Είμαι λίγο μαλάκας, εντάξει, καταλαβαίνω Ναι, ο Βασόλης Ναι Αν πορε, φίλε, αξίζει να έχει αυτή η χώρα τέτοιου φασίστε. Όχι, πε μου, μπορεί να μου λυθεί. Εννοεί και... ότι άξιζε και καλύτερου, ναι. Είναι αλήθεια, θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερου, όχι αυτού. Διό... Είναι και λίγο δεμέκ, είναι λίγο δεκαντάν. <laughs> Για κάντε, κάντε μια έρευνα, ξέρουν η ιστορία οι άνθρωποι τη Χρήση Αυγή. Όλη την ιστορία. Να σου πω κάτι. Χρειάζεται όλοι, είμαι... ξέρουν ένα είμαι... μέρο τη ιστορία, δεν είναι αρκετό. Να, να σου πω κάτι, εγώ είμαι μετανάστη από την Αλβανία, φίλε. απα πα πα πα πα λοιπόν... Πέρυσθε, λοιπόν... Εκτομπή, παιδί μου, θα μα ακούσει κανένα άνθρωπο. Να σου πω, ρε, εγώ είμαι εδώ πολλά χρόνια τώρα αποφίτισα πριν λίγο καιρό αν με ρωτήσεις για την ιστορία της χώρας αυτής την ξέρω πολύ Ο, όσο ξέρουν όλοι οι χρυσαυγίτες την ξέρω μόνο εγώ όσο ξέρουν αυτοί όλοι λοιπόν μη, μη, μη μα πουλάνε δημοκρατίε και μακριάρες διώστε θα κάνουν κακό στη χώρα διώξτε του μακριάρε. κάντε αυτό που κάνανε οι αρχαίοι βάλτε τους ένα πλοίο και να του στείλετε στο διάολο Κοίταξε να δει το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία την ξέραμε, εντάξει. Τώρα, φίλε, που η αριστερά στην κυβέρνηση, εχθέ με το που πήγε 7 και 10, χωρί να υπάρχει κανένα λόγο, μα πλακώσαν η μπάτσει με τα δακρυγόνα και φίλανε πάλι αδιάβαστο. Αυτή είναι η διαφορά. Μα ξεκινάει και το δελτίο σε λίγο, συγγνώμη. Έπρεπε να υπάρχει Α, ένα πλάνο. Ειρηνικά, ειρηνικά δεν βγαίνει είδηση, έτσι, παράτα τα μα. Έτσι, ανέβηκε πάντω. Να 7 και 10, πλακώσαν τα δακρυγόνα με κατά τι 8 και έπρεπε ο κόσμο να φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να γίνει στο δελτίο αυτό, να προλάβουν και το ένα και το άλλο. Και δρόμο με συγκέντρωση και ό,τι άδειε ο δρόμος. Πώ θα φανεί το έργο τη κυβέρνηση, Μετά το δελτίο. Υπάρχει ναι, έργο τη κυβέρνηση, Άμα τελειώσει το δελτίο. Ναι, καλησπέρα σα. Γεια σα. Ναι, ναι. μου έδωσε το τηλέφωνό σα ο Γιώργος για τα αλουμίνια. Ποια αλουμίνια. Για τα αλουμίνια, δεν σα είπε τίποτα. Όχι. Α, Εγώ δεν για... έχω αλουμίνια, έχω μήνυα. Μήνυο. Έλα πλάκα σου κάνω. Α, τι ήταν, Σφάρζα. Φάρσα ήταν. Έλα ρε παιδιά, μου την έσκασε. Έλα ρε μπαγάσα. Καλά, είστε πολύ καλοί σε αυτέ. Το κερατάτι μου έκανε τώρα με Προετοίμαστο με πια σαν dip. Πού βγήκε η κυρία ατύστα, το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα σταυρουδάκι. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Πε του αυτού του μπαγάτου βουλευτή ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε χρυσό για τον μπαλάκι θα γεννηθεί. Μάρμαρο πρέπει να βγάλουμε το καρκίνο να πάρει πάνω και όλα μάρμαρο που θα χουνε μεγάλο σταυρό, όχι μικρό χρυσό. <σκρυκλώστα> Α, τα λε ψαγμένα μου <σκρυκλώστα>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 Όχι, μωρέ αυτό. Κάθε τριήμερο, όχι αυτό. Απάντω από κρυέ με πήρε και εσύ να κάνω επανάσταση. Έχω να καρναβαλιστώ. Έλα, ρε, Τόλι. Κανώνησε το, δεν γίνεται να το αναβάλω. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε το επόμενο 25η Μαρτίου, μετά. Καλά, να σε πάρω πότε δηλαδή. Μετά από δύο εβδομάδε η επανάσταση. Όχι τώρα. Μετά τι 26. Μετά τι 26 πάμε για επανάσταση. Έγινε, Τόλι μου, έγινε. καλά, θα χαρώ να σε ξανακούσω. Έγινε, γορίνα μου. Ναι, ναι. Έλα, γεια σου, Αν πάρει φυσεκλή πάρει και για μένα. Κονσέρβε εγώ. εγώ. Εντάξει. Και έφτουν τώρα αυτό που ακούσαμε, Πιάσανε η μπάτση των Αγανακτισμένων και έφτασε την ανάποδη. Το πιάσανε, δεν είναι πιάσαν, ακριβώ το πιάσανε. Τέλο αυτό που έγινε. Το σαπακιάσανε να το πει. Ναι, ναι, το τσουβαλιάσανε, το δεν το, το... το λε το πιάσανε. Θα... Όταν θα πιάνουν οι αποφασισμένοι του μπατσούλιδε και θα πονάζουν, Με λένε τάδε και έχω δύο παιδιά, Με σκοτώνουν τρεφιλέ. Έτσι για σκέψη τον αριστερό που θα πιέτε. Αποφασισμένοι... Οι αποφασισμένοι. Α, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί κάνει σενάριο και <laughs> εγώ στα άλλα σενάρια. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλος. Πού είσαι ρε. Τι κάνουμε. Καλά εσύ πώς είσαι. Ωραία. Με θυμάσαι. Όχι. Πάλι! Έπρεπε! Έσαι, έχω πάρει δύο φορέ τηλεφωνική σχόπη. Όφιλα να σε θυμάμαι, έχει δίκιο. Ω 17χρονη! Είμαι κι εγώ ξεχασιάρ. Ω 17χρονη σήμερα. Ακόμα 17 είσαι, παιδί μου. Τέλειωνε. Εντάξει, τι να πει. θα μεγαλώσει να κάνουμε επανάσταση. Τι... Ξεκούνα. Βολεύεσαι το 17, βολεύεσαι. Ε, ναι, ρε. Ναι, ναι, τι θε τώρα. Δεν θα σου την να, σπορώ, να, πει να... τι κάνει. Α, είμαι καλά, φίλε. Είμαι καλά. Καθόμαστε και συζητάμε όλοι και εσεί περισσότερο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πώ μπορεί να αλλάξει κάτι όταν παιδιά 18, 20, 22 χρονών που είναι στι σχολέ κάθονται και παίζουν ξύλο με τη ΔΑΠ, την τα κτλ. για το πού θα πάνε διακοπέ το καλοκαίρι και το πώ θα πάνε στην Μύκονο Με τέτοια νεολαία δεν πάμε πουθενά. Φωνάζει η γιαγιά 80 χρονών και τα παιδιά κάθονται σπίτια του. Αυτό, αυτό, αυτό να αναρωτηθεί ο λαό και να δούμε πού στο διάλογο θα πάμε. Είναι δυνατό να είναι ο Αντώνης στην Τουρκία... Και να βγαίνει ο Βαγγέλη και να κάνει δήλωση ότι το πίσω πονάει. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Και εντάξει, δεν θέλω να γίνω μαλακά και να μπω στην κραβατοκάμαρά του. Μπορεί να έχουν μάθει και κάποια κόλπα από κάποια φίλη του με μπουκάλια, αλλά εντάξει, είναι, είναι πολύ χοντρό αυτό που είπε ο Βαγγέλη. Και τώρα που είπα ο <laughs> Βαγγέλη, <skatur> είχαμε χθε μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για την Ιερισσό και ο Άδωνη δεν εμφανίστηκε. Να, να, να εξηγήσει σε εμά πλανεμένου για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή Η ανάπτυξη. Λοιπόν, ακούς την περασμένη εβδομάδα που είχαμε πάει στο Πρετεντέρ, οι ομολογιούχοι που μιλάγει ο καθήκη, εκεί από πάνω μένει το... ο μπουμπούκο Ναι. Ο... Ο... Ο... Ο... Ο... Ο... Ο... και τον φιλάνε δέκα μηχανάκια βία σε όλη τη διάρκεια. Λοιπόν, γιατί δεν κάνει έτσι να, να έβγαινε να ερχόταν μια βόλτα μπροστά εκεί μπροστά μα, λιγάκι έτσι να μα την παρασταθείρε, παιδί μου. Καλά, μπορεί να μην άδειε. Θα ήταν σε κάποιο κανάλι, δεν θα μπορούσε ήταν γιατί σου μιλάω τώρα για 12 η ώρα το βράδυ. Σε η ώρα νομίζει βγαίνει, κάνει τον τηλεκύβο μετά. Όμως μόλι περάσει 12 βάζει λέξη αναγραμματισμό. Έλα ρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Το χαμημένο το χρήμα είδε στη δύναμη έχει. Ο Μπάμπη δεν είχε πει τότε για τον Τράγκα ότι θα βουήξει μέχρι το Μοντε Κάρλο. Ο πίβι ήταν απλήρωτο από το Άλτερ όταν θα τσινήσει ο τρελό. Και τώρα ξαναβρεθήκανε ρε, πού στον αλαφούζο. Τι είναι αυτή που π... να, η ζωή. Το χρήμα του ενώνει, τίποτα δεν του χωρίζει. Μια ποσόλη. Έλα. να σου πω ένα ανέκδοτο Τι. Τι κάνει ο Μιχαλολιάκος στο κρεβάτι Τη γυναίκα τη γαρούλια Αχ μην μου ναζάκια θα πάθω κεφαλικό Ναζάκια Αχ το πες, <σχεύγε> δεν θέλω, γεια Γεια σας <σχεύγε> το πλήμιο Δεν γίνεται εγώ Εσύ, ποιος εσύ. Ε, ο άλλος. Ο άλλο. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Πολύ καλά. Σα. Τι θα σου λέγα. Θα ήθελα να σου πω κάτι λίγο έτσι για τα επεισόδια που έγιναν στην Καβάλα με το κομμάτι του Έλα μου τώρα δεν έχει σημασία. Τι έγινε. Για πες, το αξιμήθηκε. Σεργαζόμενο τη να σου πω ότι εργαζόμενοι τη Καβάλα όλη ήταν οι ίδιοι που τον Ιούνιο πήραμε του Σαμαρά και τον πήγαν εκεί στα Δεν μου λε. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, από εκεί που ό, όλοι τον είχαμε του κλώτσου και του μπάτσου, τον μπάχτα, ξαφνικά βγήκε το Μη μπάτσου, ρε παιδί μου, μίλες μπάτσου. Του κλώτσου και. κάτι άλλο. Παρεξηγούνται τα παιδιά. Του κλώτσου και του γκουρουνιού. Γουρουνιού. Του μου αρέσει. Του κλώτσου και του δολοφόνου. πάει, πάει. Εντάξει. Με. Τον είχαμε του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 Ότι οι αναρχικοί, αυτά παιδιά που ήταν εκεί, με το που είδαν τι δημιουργίε των ΜΑΤ, μα λέγανε: ηρεμήστε, δεν θα γίνει τίποτα, μη στεναχωριέστε, δύο λεπτά θα κλείσουμε τον δρόμο και θα φύγουμε. Και οι ΜΑΤ μα έλεγαν: έχουμε πόλεμο. Αντί να καθησυχάσουν του πολίτε, αντί να πούν: θα ανοίξουμε τον δρόμο, να φύγετε, δεν θα λέγανε: έχουμε πόλεμο. Το καταλαβαίνετε.